οι οχτροί και τους φιλέψαμε η και Χωρί χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι στο τι προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται να είμαστε λοιπόν εδώ μια Παρασκευή ακόμα και τι Παρασκευή Εκεί που θα σκαγει ήρθε ένα μικρό χειμωνιατικό ρεύμα Λένε όμως ότι θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο Τώρα το το Σαββατοκύριακο στην περιραίουσα ατμόσφαιρα Αναρωτιέτε κανεί κανείς και μόνο να ρίξεις μια ματιά σε αυτά που συμβαίνουν γύρω γύρω Δεν ξέρεις ποιο είναι ποιο, γιατί, το που, το πως και το πότε είναι ο Real FM, Λιάρνα Κανέλη στο μικρόφωνο, Νάνση Κανέλη στη μουσική επιμέλεια, σήμερα με εκπλήξεις ωραία πράγματα θα ακούσουμε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 211 200 800. Ο τον ήχο έχει σήμερα ο Γιάννης ο Καργευρέκς στα χέρια του, το τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και εκτός τηλεφώνου, αν θέλετε, studio-papaki-realfm.gr για email και ε, real-keno και SMS στο 19600 άμα θέλετε λοιπόν να στείλετε SMS παίρνετε το 1600 εκεί το στέλνετε γράφοντας real μπροστά 2100-800 το τηλεφωνικό κέντρο και ε, κινούμαστε μεταξύ τουρκοφάγων σε μια αναπέραντη σαρκοφάγο αυτά που συμβαίνουν νομίζω ότι τρομάζουν τον οποιονδήποτε ακόμα και τους επιγόνους των γόνων κυριολεκτό και ξέρετε, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλά τι εννοώ. Οπότε, ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει κανένας τέτοια ώρα, τέτοια μέρα και τέτοια στιγμή, είναι να πάει στις μπαλάντες τη Οδού Αθηνάς, να πάει σε ένα μάνο μανωχατζηδάκι, και σε στίχους και σε μουσική, και να πάει στη μεταμόρφωση, γραμμένη πίσω το 1983. Τραγουδούν, και θα ακούσετε, μία από τις ωραιότερες παιδίες, Ομάδες που μπορεί να έχουν φτιαχτεί έτσι Χάρη στο Μάνο στις, Για τις Μπαλάντες τη Οδού Η Βενετσάνο Η Πασπαλά Ο Λέκας Και ο Ηλίες ο Λιούγος. Για να ακούσουμε Τώρα αλλάζουμε γινόμαστε άλλοι Βάλαμε κεραία στο κεφάλι Γίναμε να με μες στη ζάλη Άλλο και άλλο βίο πάλι Κάτω από την Είμασταν νεκροί φυλακισμένοι, ένοχοι κριθήκαμε και ξένοι για τη χώρα, για την Οικουμένη. Ένοχοι κριθήκαμε και ξένοι για τη χώρα, για την Οικουμένη. Βγήκαμε, παιδιά, μια Είμασταν οι γεννήματα τη μοίρα, Γίναμε εκφραστέ μιας βιαστήρας Μείναμε οι χορδές μισές μιας λύρας Καθιστός ο βίος των Αγίων Σε δωμάτια λαϊκών πορνίων Μες στις μυρωδιές των μαγειρίων Συντελείται ο νόμος των οργείων. Ήρθαμε ψυχρή σαν τον αγέρα Ήταν νύχτα, ήταν μια Δευτέρα και με πισμα και φοβέρα φέραμε το μισό στη χολέρα και με πισμα πάθος και φοβέρα Έραμε το μίσο στη χολέρα. Τώρα αλλάζουμε γυναικεί. Μα στάλι, βάλαμε κεραίρα στο κεφάλι. Γίνα μα την ώρα, είμαι στη ζάλη. Άλλο δύο άλλο δύο πάλι. Καθιστή την ώρα. Στα δωμάτια λαϊκών ξενοδοχείων, στι στις περγαμίνες των Υπουργείων, συντελείται ο νόμο των Αγίων. Λοιπόν, bon, πριν πάμε στι διαφημίσει, λέω σήμερα να αρχίσω ανάποδα για να ξορκήσω το κακό και για να ξορκήσω το κακό έτσι όπω παρουσιάζεται. Και όταν λέω έτσι όπω παρουσιάζεται, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και συνήθως τι βρίζετε του του του δημοσιογράφους. Λοιπόν, λέω κι εγώ να δικαιώσω τους δημοσιογράφους όταν μπορεί να εξαρθούν στο επίπεδο ενός Μάρξ. Λοιπόν, τι κλήρωση έχω. Έχω από τις Καστανιώτη, από τις πιο πρωτότυπες εκδοχές που μπορεί κανείς να φανταστεί, το ανταποκριτή μας στο Λονδίνο Καρλ Μάρξ. 22 επίκαιρες ανταποκρίσει για τη New York Daily Tribune. Λοιπόν, το, την εισαγωγή και την επιλογή και τα κείμενα και το επίμετρο τα έχει κάνει ο Νίκο Στραβελάκη, ο δικό μα, τον ξέρετε. Δεν χρειάζονται άλλε. Ε, να τον πενέψω κι άλλο. Και τη μετάφραση και τον πρόλογο την τον έχει κάνει η Μαριάννα HG. <laughs> τα 22 άρθρα αυτή τη έκδοση γράφτηκαν απευθεία στα αγγλικά όταν ο Μάρξ εργαζόταν ω επαγγελματία δημοσιογράφος, επίσημο ανταποκριτή τη New York Daily Tribune, μια ημερήσια Αμερικανική εφημερίδα πολύ πλατιά Μα συζάγουν στον τρόπο σκέψη του Μάρξ. Στην ατμόσφαιρα τη εποσ... εποχή του, σε κορυφαία σημασία στι θεωρητικέ συλλήψει, μα γυρνάνε πίσω στο 1850, σε εκείνη τη δεκαετία, σε έναν κόσμο που ζει στον απόϊχο τη καπιταλιστική κρίση του, του 1847 και των επαναστάσεων που συντάξαν την Ευρώπη το 1848. Για yeah. τον Μάρξ, τον ίδιο είναι το διάστημα ανάμεσα στο κομμουνιστικό Μανιφέστο και την πρώτη διεθνή. Συμπίπτει με την περίοδο συγκέντρωση του υλικού για τη συγγραφή του κεφαλαίου. Όταν ο Μάρξ βρισκόταν μόνιμα εγκατεστημένο στο Λονδίνο και μελετούσε σε βάθο την οικονομία, την πολιτική οικονομία. Τα άρθρα του βιβλίου έχουν ομαδοποιηθεί σε τρει κατηγορίε: τι γεωπολιτικής εξελίξει. Σήμερα δεν μπορεί να πει κάποιο ότι ζούμε σε διαφορετική εποχή. Έχουμε ανάλογε δραματικέ αναδιατάξεις του παγκόσμιου συγγενικού. Έχουμε ανάλογη πίεση στην εργατική τάξη. Και στι μέρε μα βλέπουμε να συμπιέζονται οι μισθοί, να ισοπεδώνονται τα εργασιακά δικαιώματα. Και η οικονομία να είναι ακόμα στι δαγκάνε τη καπιταλιστική κρίση που ξεκίνησε το 2007-2008. Έχει αλλάξει η ζωή των ανθρώπων καθοριστικά στην Ελλάδα και στην παγκόσμια. Έχει αλλάξει και η δημοσιογραφία. Τον ανταποκριτή, ο Μάρξ, θα έπρεπε να τον ξέρουν και οι δημοσιογράφοι και οι μαρξιστέ και οι μη μαρξιστέ, και κυρίω οι δίθεν μαρξιστέ και οι δίθεν δημοσιογράφοι. Έχω τρία αντίτυπα για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 21 200 8 ένα ευχαριστώ για τις εκδόσεις Καστανιώτη και για την πρωτοβουλία και για την ιδέα και για τα βιβλία και εσείς θα ακούσετε τώρα διαφημίσεις. Κλέψαν Σας συστήνω από καρδιάς να μην δείτε το βίντεο για το οποίο είμαι μαθηματικός βέβαια ότι καίγεστε εγώ το έβαλα πιστέψτε με για δημοσιογραφικούς λόγους για περίπου μισό λεπτό με ένα μην καθίστε και μην το ψάξτε, Έχουν δίκιο οι Νέο Ζηλανδοί που το κατέβασαν. Όπω κατέβασαν και τι 70, 70 σελίδε του μανιφέστου. Του φασιστικού αυτού ρατσιστικού μανιφέστου που σήκωσε αυτό το βδέληγμα, αυτό, αυτό το, το, το, το κτίνο. Αυτό ο αποκτηνωμένο μετανάστη Ιρλανδοσάμινγκ καταγωγή στην Αυστραλία. Και δεν φταίει γι' αυτό ούτε η Ιρλανδία, δεν φταίει η Αυστραλία, δεν φταίει τίποτα. Φταίει το κλουβο του το μυαλό. Και φταίει και το περιβάλλον στο οποίο ανάθρεψε τα βρομερότερα των ονείρων του. Έκανε λέει και σχεδιασμό δύο χρόνια. τη μαγιά μεγάλη. Mm. Λοιπόν, λέω να μην το δείτε και να μην... Δηλαδή απομακρύνετε όχι παιδιά και γέρους και νέους και εκατόχρονους και τον εαυτό σας από αυτή την ιδέα για έναν κίνδυνο πολύ μεγάλο. Είναι βιντεοκλίπ. Είναι βιντεοπαιχνίδι. Είναι βιντεοκλιπ και βιντεοπαιχνίδι μαζί Είναι το απόλυτο κακό διαδικτυακά Είναι χειρότερο και κυριολεκτό, χειρότερο γιατί έχει και πολύ μεγάλη διάρκεια Από εκείνα τα τζιχαντιστικά, τα ίδια φασιστικά πράγματα που βλέπετε Με τους ανθρώπους με πορτοκαλιές φόρμες να σφάζονται Είναι σαν να συμμετέχει κάποιος αοράτος και με τη βούλησή του παρασυρμένος από την περιέργεια, από την οσιρότητα της ανείχνευσης της εικόνας, σε ένα διάλογο με το απόλυτο κακό. Με το απόλυτο κακό. Είναι η διαστροφή ενός ανθρώπου που το κεφάλι του δεν λειτουργεί ως ανθρώπινο κεφάλι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι μια πολιτική, βαθιά πολιτική πράξη σε χώρα... Συστηματικά από αυτέ τι κατατασμένε τις ανυποψή τη, όπω είναι η Νέα Ζηλανδία, που πολλοί την έχουν, άλλοι τη θυμούνται από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άλλοι τη θυμούνται από τις ομάδες, άλλοι τι προσδοσφαιρικέ ομάδε, άλλοι τη θυμούνται ή τι σκέφτονται, από το αν έχουν γίνει γυρίζματα του Game of Thrones εκεί και άλλοι τη θυμούνται στι μέρε μα μιλάω από εκείνη τη διαφήμιση με του με τους ντόπιου του Ιταγενεί που έχουν ένα χορό που σηκώνουν τις φούστε του και δείχνουν τα χαμνά του, γιατί είναι στην κουλτούρα τους και δεν έχει καμία σχέση με την προσβολή έτσι όπως τα θέλαμε εμείς ασχέτως αν ήταν και χρήσιμο διαφημιστικά κάποια εποχή από κάποιου. λέω όμως να μείνουμε στην ουσία του πράγματος και γιατί το λέω αυτό γιατί έτσι αθώατα χαμουδίθεν ήταν και η Νορβηγία που έχει χαμηλή εγκληματικότητα α, αλλά έχει και πετρελόχη και πηγές έτσι να μην τα ξεχνάμε αυτά είχε και να ζει και ναζιστική κυβέρνηση στην αρχή και πριν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε και κόσμο ο οποίος αντιστάθηκε στην Ορβηγία και ευτυχώ επικράτησε επομένως κρατήστε τον εαυτό σας μακριά από αυτή την άποψη κρατήστε όμως κάτι εκπαιδευτικό δεν δηλώνει φασίστας δεν έχεις βάστικα τι δηλώνει πουλάκια μου κάτι που το ακούτε από τα χρυσά εδώ κάθε τρει και μία εθνικιστής, απλώς Εθνικιστής Ένας άσπρος άνθρωπο εθνικιστής Όταν ακούτε λοιπόν Δεν είμαστε φασίστες είμαστε εθνικιστές Δεν είμαστε ναζί είμαστε εθνικιστές Είμαστε Έλληνες εθνικιστές Τερλανδί εθνικιστές ε, ε, Οτιδήποτε εθνικιστές Κρατήστε μικρό γαλάθι Ισβαστικά δε δεν φαίνεται Αλλά είναι πάντοτε παρούσα γιατί γίναμε σιγά σιγά ανθρωπάκια από χαρτόνι. Η στίχνη του Μαρόλη Μαριδάκη, η μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου και του Γιάννη του Αξιώτη, στο τραγούδι Αντώνης Καλογιάνη, πίσω το 1986, <Συσχε> ανθρωπάκια από χαρτόνι σε τρενάκι κουρδιστό. Και μόλι στην Ελλάδα πήρε τρενάκι, σου τη διαφήμιση, όπου το τρενάκι το οδηγούσε ο Αλέξη και τον βοηθούσε να ε, ε, ε, ε, ξεπεράσει το σπασμένο του α, α, α, αριστερό ή δεξιχέρι, δεν θυμάμαι, δεν ο πάνω Καμένος, ο οποίος προχθές δεν ήρθε στη Βουλή γιατί τη ασθενή, περαστικά. Πάει και έρχεται ο κόσμος, ταξιδιώτη τον καιρό, σαν σκιές του καραγκιόζη, μέρα νύχτα στον τωρό. Πάει και έρχεται ο κόσμος, ακροβάτησε σκηνή, Κάθε ρόλος και ένα δρόμος του μυαλού μου τη σκηνή. Ανθρωπάκια από χαρτώνι σε τρένα και κουρδιστό, Μοιάζει ψεύτικη ζωή μας σε ένα κόσμο δανεικό. και από χαρτώνι σε τρένα και κουρδιστό, Μοιάζει ψεύτικη ζωή μας σε ένα κόσμο δανεικό. Έρχεται ο κόσμο στην οθόνη σου ζωή. Και ο καθένα παίζει μόνο και η αγάπη μοναχή. Αϊ, και έρχεται ο κόσμο σαν παιχνίδι ηλεκτρικό Και εγώ σ' αγάπη σαν στίχο ρεβέτικο παλιό. Ανθρωπάκια από χαρτόνι σε τρενάκι κούρδιστο. Μια ψευτική ζωή μας σε ένα κόσμο δανεικό. Ανθρωπάκια από χαρτώνει σε τρένα και κούρδιστο. Μια ψευτική ζωή μας σ' ένα κόσμο δανεικό. Ανθρωπάκια από χαρτώνει σε τρένα και κούρδιστο. Μοιάζει ψευτική ζωή μας σε ένα κόσμο δανεικό Άντροφάκια από χαρτόνι σε φρενάκι κορδιστό Μοιάζει ψευτική ζωή μας σε ένα κόσμο δανεικό Για να σας προλάβω θα μιλήσουμε για όλα σήμερα ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω Αυτά που εμφανίζονται μεγάλα Αλλαγέ στην παιδεία, για στον ποινικό κώδικα και εδώ στον παινικό κώδικα αξίζει τον κόπο λίγο παραπάνω να ρίξουμε μια ματιά Γιατί στην παιδεία ειλικρινά σα το λέω ε, το μόνο που μπορώ ε, να αισθανθώ κάθε φορά που ακούω διάφορες αλλαγές στην παιδεία Είναι ότι πρέπει να αναζητήσετε στο Google την έννοια ανασκολοπισμός Ειλικρινά σα το λέω, ανασκολοπισμός, παλούκομα, παλούκομα, μετάφραση παλούκομα αλλά πρέπει να δείτε έτσι και την καταγωγή του, να δείτε από πόσο, πόσο παλιά πάει πίσω, ποιοι το χρησιμοποιούσαν, πώς το χρησιμοποιούσαν, γιατί το χρησιμοποιούσαν. Μιλάμε μία βασανιστήριο, τη χειρότερη μορφή βασανιστήριου. Λοιπόν, αυτό το τραβάνει οι μαθητές, Α, εγώ κλείνω τα 65, βάλτε ε, να έχω τελειώσει το ε, δημοτικό στα 12, βάλτε πόσα χρόνια έχω ζήσει να παρακολουθώ και ως γονιός και ως άνθρωπος και ω φοιτήτρια και ως μαθήτρια και τους μαθητές μου και τους φίλους μου και τα παιδιά στα οποία έχω σταθεί από δίπλα τι σημαίνει αλλαγές στην παιδεία Η, καταρχήν σημαίνει το πρώτο πράγμα που είναι και βασικό εγώ τόζησα ακόμα και στον καιρό της Χούντας δύο μήνες πριν από τις εξτάσεις. Η καταλληλότερη περίοδο, εκεί που σκάει άνοιξη, εκεί που όλοι ασχολούνται με τις ορμόνες των εφήβων, τα τραπεδάκια έξω, την προσπάθεια να συγκρατήσει κάποιος το μυαλό του μέσα στο κεφάλι και έρχονται οι αλλαγέ στην παιδεία. Έχω λοιπόν τώρα τα και, και στον ποινικό κώδικα, κρατήστε το θα τα πούμε στη συνέχεια, δεν είναι ζήτημα Μολότοφ μόνο. Έλεω. Έχουν κρυφτεί άλλα πράγματα πίσω από την αντιδραστικότητα των αλλαγών, με ελάχιστα θετικά σημεία στον ποινικό κώδικα που κρύβεται και χάνεται. Έχω πολλά μηνύματά σα. Έχω όμω και μία πληροφορία ότι ε, ο, κάποιος ή κάποιοι έχουν τηλεφωνήσει για κάποιο ενδεχόμενο να υπάρχει, μπορεί να είναι και φάρσα, συγκρατηθείτε στο αεροδρόμιο σε κάποιο αεροπλάνο. Υπάρχει, σπέβεται αστυνομία εκεί και επειδή μπορεί να υπάρχει λίγη αναταραχή. Να βγάλουμε καλύτερα στον αέρα ε, για ε, λίγο τον Μαρίνο, τον Αλιφέρη, που είναι εκεί, τον αστυνομικό μα συντάκτη στο Real FM, εδώ. Να μα πει τι συμβαίνει πριν αρχίσουν και γράφονται τα μακριά και τα κοντά και λέγονται τα διάφορα που δεν πρέπει να λέγονται και χαθεί ψυχραιμία. Μαρίνο. Τρει παραδέκα, ναι. ένα άνδρα, ο οποίο μιλούσε σπαστά ελληνικά, mm -hmm. σπαστά αγγλικά, συγγνώμη, τηλεφώνησε σε υπηρεσία του αεροδρομίου του Διεθνού Αερολιμένα εδώ στου Ελευθέρου Βενιζέλο και ανέφερε ότι σε μία από τις πτήσεις που έρχονται από Λονδίνο στην Αθήνα, uh -huh. από Λονδίνο στην Αθήνα, θα γινότανε αεροπυρατεία. Α, ah, μάλιστα, δεν είναι επομένως Θα αεροπυρατία. γινόταν αεροπυρατεία θα... σε μία από τις δύο πτήσεις από Λονδίνο για Αθήνα. Yeah. Επειδή και η μέρα ξημέρωσε με, την, με αυτό το μακελιό στη Νέα Ζηλανδία, yeah. ε, αυτό οι ελληνικές αρχές δεν μπορούσαν να το αφήσουν έτσι απλά και συνεπώς... Άρχισαν και έθεσαν σε το πρωτόκολλο σε εφαρμογή. Mm -hmm. Έχουν προσγειωθεί και οι δύο πτήσεις από Λονδίνο. Mm -hmm. Όπως μαθαίνω από αστυνομικούς, από ανώτερου αστυνομικού στο Βενιζέλος, έχει σχεδόν τελειώσει ο έλεγχος των πρώτων επιβατών της πρώτης πτήσης. Mm -hmm. Είναι καθαρός ο έλεγχος αυτός. Mm -hmm. Θα ακολουθήσει και ο δεύτερος έλεγχος στους επιβάτες της δεύτερης πτήσης, και θεωρούν οι αρχές ότι παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει, έχει πάρει αυτή η κινητοποίηση, ότι πρόκειται για κάποιο κάποια κακόγου στη φάρσα, η οποία έγινε σήμερα το μεσημέρι εδώ στο Βενιζέλος. Ωστόσο, περιμένουν και το τυπικό τον δεύτερο έλεγχο. Η ευχή μου είναι ξέρει ξέρεις την έκανε τη φάρσα να του την κάνουν, άλλη λύση δεν έχω λένε να τον πάρουν κάπου, να του πούνε κάτι να του κοπούν τα ύπατα και βέβαια θα μου πει σε ατομικευμένο επίπεδο και με το νάι φορονάι δηλαδή τον οφθαλμόν οφθαλμού. δεν βγαίνει κάτι, δεν μπορεί όμως και δεν υπάρχει και σωτηρία, η βλακία ενίοτε είναι ακατανίκητη Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καλύτερα έτσι για να ηρεμεί και ο κόσμος και δεν επρόκειτο για βόμβα γιατί όσοι είδανε κινητοποίηση τρομάξανε, πέρνανε εδώ και ρωτάγανε Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρίνο μου Ήταν ο Μαρίνο ο Αλφιέρης, από το αεροδρόμιο αυτά με τα αστιακιά πάνω στα πτώματα των γυναικόπαιδων και των προσευχόμενων μουσουλμάνων στη Νέα Ζηλανδία Αυτό το οποίο ήταν εκπληκτικό από πλευρά αντίδρασης της κοινωνίας και της ηγεσία στην ε, ε, Νέα Ζηλανδία ήταν η πρώτη ανακοίνωση. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ, οι μουσουλμάνοι, είναι δικοί μας, είναι μετανάστες ενσωματωμένοι, είναι σάρκα από τη σάρκα μας, έλεγε η ανακοίνωση. Ο Μακελάρης που το έκανε δεν είναι σάρκα από τη σάρκα μας. Οπότε, εγώ τι να κάνω, να βάνω το χάρο πίσω κάπουλα, μοναδικός τρόπος να τη κανένα. κανένας. Και εδώ που τα λέμε, δεν υπάρχει και καλύτερος τρόπος Α, από... Το δίσκο «Προδομένος λαός» είναι γραμμένο πίσω το 1974. Τότε που περνάγαμε στην αρχή του κύκλου της μεταπολίτευσης, αυτό που λέμε δημοκρατία. Στο τραγούδι, η χάρης Αλεξίου. Η μουσική, Μίκης Θοδωράκης, να είναι και καλά, βγήκε από το νοσοκομείο με το βηματοδότη του στα 90 κάτι του. Η στίχη είναι του Βαγγέλη Γκούφα. Γιατί το βάζω αυτό το τραγούδι, έχει σημασία. Στο επαναστατικό κλίμα Ελλάδα. Η Αλίκη ανέβαζε επαναστατικά, η Βουκλάκη βεβαίως, τη Μαντώ Μαυρογένους. Με μουσική Μίκη παρακαλώ. Προδομένος λαός ονομάστηκε ο κύκλος των τραγουδιών που ακούστηκαν σε εκείνη την παράσταση. Τα συμπαράσματα δικά σας. Πάνω το χάρο, πίσω κάπουλα Καρφωνώ το φεγγάρι, Καρφωνώ το φεγγάρι, και το περιπέρι καλό, να, και να με πάρει αμάν, αμάν και το περιπέρι καλό, να'ρθει και να με πάρει πάλι καροπούλο. Και εγώ του κλέφτη, κλέβω την καρδιά, κρατάω το χαλινάρι Κρατάω το χαλινάρι Τι έχω να του πω τη γάρι Αμάν, αμάν Τι έχω να του πω Τη ομορφιάς τη γάρι. Αχ πως τον αγαπώ Να έχει τη σέλα του ζερβόδεξα μάλαμο καπνισμένα, μάλαμο καπνισμένα Άγιο Αγιοργής τα κράτα, τις Λευτέριας τα μένα Αμάν αμάν, Άγιο Αγιοργής τα κράτα, της Λευτέριας τα μένα Του κλέφτει τα αρμάτα Πέτρωσε η στο κατόφλι μου αλλού το περιμένουν, αλλού το περιμένουν το ετο το αίμα που χύνεται του αντριωμένου αμάν, αμάν, το ετο το πρέπου βρε ορκοστού του αντριωμένου και δεν προδίνεται είμαστε λοιπόν πίσω εδώ μετά τις διαφημίσει. Να πω ένα ευχαριστώ για τι ωραίες ευχαίες για το Σαββατοκύρια στο, στον Κωνσταντίνο Α, Το ίδιο πράγμα να πω και στου φίλους από το Καντέρμπουρη Α, Στο Θωμά Να σου πω, σας έχω αργότερα ένα τραγούδι για εσάς που είσαστε στα ξένα Α, Κάντε όμως λίγο υπομονή γιατί εδώ τα πράγματα έχουν αγριέψει κυριολεκτικά Α, Αρχίζω και έχω μηνύματα που, ανθρώπων που... Με εντυπωσιάζουν και από τον τρόπο που σκέπτονται και κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύουν ε, αυτά που λέμε πρωτογενεί πληροφορίες ή μάλλον πρωτογενείς, κάνουν πρωτογενείς επεξεργασίες των κοινότοπων πληροφοριών. Λοιπόν, ε, έχω κάποιον ε, Δημήτρη, φαντάζομαι ότι είναι Δημήτρης, ε, ο οποίο μου στέλνει ένα μήνυμα. Συντρόφισα, εφόσον το ΚΟΚΟΕ καταγγέλνει Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κτλ., ποιο είναι ο λόγος να κατεβάζει χτες, Δεν είναι σχήμα οξύμορο. Λοιπόν τώρα μου λες, να τους αφήσουμε μόνους τους, να μην, είμαστε, να μην τους έχουμε από κοντά, να μην είμαστε μέσα, να μην εκφράζουμε τη θέση μας. Να διαλέγουμε φόρα εκτός, δηλαδή να γίνουμε τρολ της αστικής πολιτικής της τρέχουσας και να μιλάμε απόξω. Να καμονόμαστε ότι επειδή μένουμε απ' έξω, αντιστεκόμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Άτο. Να τους αφήνουμε να παίρνουν τις πληροφορίες τους απεντό και να μην βγάζουμε άκρη. Θα σου έλεγα ότι επειδή δεν φαντάζομαι ότι μοιάζει σχεδόν προβοκατόρικη ερώτηση λες και ενδιαφέρεσαι πάρα πολύ να φύγει το κουκουέ από τη μέση να αφήσει χώρο για να πάρουν άλλοι τις ψήφους του λαού τα χαμουδίθεν γιατί αυτή είναι καλύτεροι και πιο ευρωπαίοι από μας Εμείς είμαστε πραγματικά ευρωπαίοι και πιστεύουμε στην Ευρώπη των λαών όχι στην Ευρώπη των αφεντικών και στη λυκοφιλία και τη λυκοσυμμαχία που σχηματίζεται εκεί. Και νομίζω ότι σου απαντήσει εμέσω με κάποιον τρόπο και κάποιο φίλο με το ψευδόνιμο Σεπολιώτη. Όχι, με το χαρακτηριστικό Σεπολιώτη. Καλησπέρα, Λιάνα Συνέντευξη τύπου Τσίπρα Μοράλε. Ο Τσίπρα, αντί να καταδικάσει την τυχοδιοκτική εγκληματική στάση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα μέσω τη Μαριονέτα Γουαϊδό, υιοθέτησε την ευρωπαϊκή εκδοχή αλλαγή νομίμω εκλεγμένου Προέδρου μια ανεξάρτητη χώρα. Εκλογές στο Συνομότερο με επίβλεψη Μογκερίνη. Ποια είναι η Μογκερίνη? Η Μογκερίνη είναι η κυρία που εκπροσωπεί το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και... Δεν σηκώνει εύκολα κεφάλι στη Μογκερίνη, εκτό και αν είσαι πολύ μεγάλο και μπορεί να αντισταθεί. Α, ή αν είσαι κομμουνιστή, α πούμε. Του είδαμε τι έκαναν στην Ουκρανία, συνεχίζει ο φίλο Σέπολιό τη, 21 Φεβρουαρίου του 2013, με τον σε εκλεγμένο πρόεδρο Γιαννουκόβιτ και με τη συμφωνία με υπογραφέ τη Αντιπολίτευση και τον υπέξ τη Γαλλία, Φαμπιού, τη Γερμανία, Στάιν Μάγερ, τη Πολωνία, Στα σκουπίδια μετά από ένα τετράωρο. Απολύτως στα σκουπίδια φίλε μου Σε Πολιώτη Και επειδή οι αλλαγές στην παιδεία Έχουν ανοίξει μία συζήτηση Που δεν βγάζει πουθενά Και επειδή ακούγονται πράγματα φοβερά Θα μπαίνουν για πρώτη φορά με εξετάσεις, Χωρίς εξετάσεις Σε κάποιες σχολές και σε κάποια τμήματα Προσέξτε Περισεβάμενα τμήματα Περισεβάμενες θέσει μία αυξημένη ζήτησης εκεί όπου ζήτηση θα είναι μικρότερη δηλαδή μεγαλύτερη ομολογία εμπορευματοποίησης της παιδείας τα χαμουδήθεν επί το προοδευτικότερο όταν οι θέσει εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο γίνονται αντικείμενο ζήτησης και προσφοράς και επειδή θα περισσεύουν θέσεις θα μπαίνουν κάποιοι σε αυτέ τι θέσει και τα είχα μου δίθεν να τα κάνω ότι την μπήκαν στο πανεπιστήμιο σε σχολέ χαμηλή ζήτηση γιατί αυτό θα του διευκολύνει επειδή δεν θα δίνουν εξετάσει. Ειλικρινά σα το λέω, αδυνατόν να το παρακολουθήσω. Η παιδεία χρειάζεται αυτά που χρειάζεται: είναι να είναι πραγματικά δωρεάν, να έχει πραγματικά στόχο την ολοκλήρωση τη προσωπικότητα των παιδιών, να έχει όλη τη δυνατότητα στη σύγχρονη εποχή το παιδί να μπορεί να αποφασίσει στα. 18 του ποια κατεύθυνση και προς τα που θέλει να πάει αφού όμως έχει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα φτιάξει και έρχομαι τώρα εγώ και σας λέω μιλάς για προσωπικότητα κυρία μου θα μου απαντήσει κάποιος στα 18 όταν η ψήφος και το δικαίωμα της ψήφου έπεσε στα 17. Ναι αλλά στον ποινικό κώδικα το ελαφρυντικό της μετεφυμβικής ηλικία, με τις καινούργιες αλλαγέ που προτείνονται μεταφέρεται από τα 21 στα 25. Επομένως, για σκεφτείτε την αντίφαση ε, και την, ε, την, την προσέγγιση του πράγματος. Ένας είναι ικανός στα 17 να ψηφίζει, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσεις μετε, ελαφριντικό μετεφηβική ηλικία στο ποινικό δίκαιο, από το 21 το ανεβάστε 25 για να μπορείς να λες είναι παιδί ακόμα και άρα έκανε ένα χι λάθος. Άμα μπορείτε να βγάλετε άκρη, δεν ξέρω. Εγώ προτιμώ να δω πως το λένε οι νέοι από μόνο του, Η μουσική είναι των Cotton Eye Joe Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος είναι στους στίχους και στο τραγούδι Και τραγουδάει για το αφεντικό Α, Αυτό που θέλει να χαμογελάσουμε Αν πέρνεις 300 ευρώ Πέντα μισάρι στο δημοτικό Η μάμα μου φταίκε γι' αυτό Πάντα πέρανα δέκα, μπράβο, άριστα Και στο τετράδιο με αυτοκολλητά Πήγα γυμνάσιο αμέσω μετά Είκοσι πάντα, ποτέ δε Φυσιολόγος, καμάρι, μαμά, μόνος μου πάντα στο διάλειμμα. Πρώτη λυκείου, γεμίζω σπυριά, καταρματολόγο δεν περισσεύαν λεφτά. Οι συμμαθητριές μου δεν μπορούν ρίχνουν ματιά, και αγοράζω τσιγάρα να αποκτήσω μαγιά. Μετά πάνε επιστήμιο με δανεικά, πράξτες εφραίνιες, χαρή και κυαγιά. Πίνω μεθά όταν παρακολουθώ συχνά, άμα το πτυχίο μου γράφει αρισταλιά. στέλνω βιογραφικά, με καλή πατρίδα κλαίει πάλι μαμά, δεν έχουμε μύσμα μου λέει ο μπαμπάς, σκοπιά μαγειρία στον έμπρο να πάω, αφού αποστατεύομαι με τιμητικές, με μάστερ και ντόκτορ άλλο ψάρνο για δουλειές, σε βιτώρος χαμάλισαν οι σε νεκροταφείο. ταφείο ξαφνού ένα πρωί βρισκώ δουλειά σε ένα γραφείο ο, τι είχα, Πες τα φινικό. Πας κάνει Αν πάει να γίνει η ελκητή του. Αφητικό. Αφητικό. Κάξε καφέ. Στείλ την αλληλογραφία. Ξεσκόνησε. Καθάρισε. Ταξινόμισε τα αρχεία. Γιατί δεν μου το θύμισες. Να πάω να κατουρίσω. Αχρηστής εθνόλις σας. Περικοπές θα αρχίσω. Μνημόριο. Με μάλα δεκαοκτάωρο. Με μου θα παίρνω μόνο βασικό δεκαοκτάωρο. Με μάλα καφεντικό στα εξήντα μου θα παίρνω μόνο βασικό δεκαοκτάωρο. Με μάλα καφεντικό Λοιπόν, bon. έχω πολλά μηνύματα αλλά έχω και δεύτερη ώρα Οπότε ηρεμήστε Στέκομαι σε ένα γιατί έχει εξαιρετική σημασία Και απαντά και σε ένα κομμάτι από την ειδησιογραφία της ε, εκπομπής Έτσι όπως διαμορφώθηκε στον γενικότερο περίγυρο ε, Λοιπόν, η φίλη Στέλλα γράφει τα εξή. Και δεν το διαβάσω ολόκληρο θα καταλάβει εσύ Στέλλα μου γιατί Καλησπέρα Λιάνα και καλή Στρακοστή Ονομάζομαι Στέλλα και σου γράφω από τη βροχερή απόψε την περασμένη Παρασκευή, διάβαζες ένα κείμενο για την ημέρα τη γυναίκα και έμεινα άναυδη. Έψαξα να βρω το συντάκτη στην Κατιούσια, ένα site, κατιούσια.gr, πω τότε είχα ακούσει από σένα, αλλά δεν είχα μπει ποτέ. Είδα πω πρόκειται για ένα νεαρό παιδί που δηλώνει πω είναι πληροφορικό. Δεν μπορούσα να το πιστέψω πω δεν είναι θεωρητικό. Χειρίζεται το λόγο με έναν εκπληκτικό τρόπο που ζηλεύει και πεπειραμένη φιλόλογο όπω εγώ 35 χρόνια στο επάγγελμα. Ψήφιζα πάντα κουκουέσωτερικού συνασπισμού και ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πια του εσύ και κάποια παιδιά σε γι' αυτό με κάνουν να ψηφίσω κουκουέσεις στι ερχόμενες εκλογέ. Αυτές τις μέρες άκουσα πολλά για τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από ΣΥΡΙΖΕΟΣ και από κουκουέδε. Λόγια παχιά και ανούσια. Και σήμερα, πριν λίγο, είπα να μπω να δω τι λέει η Κατιούσα. Α, καταρχήν, σε ευχαριστώ που μάκουσες. άκουσε. Και ο δεν ακούει, καμιά φορά μπορεί και να χάνει. Μπορεί να χάνει διαμάντια. Ε, να χάνει διαμάντια Δηλαδή να σας το λέω μόνο τα αφιερώματα Έχω να σας παίξω και τραγούδια μετά παρακάτω Και έχω να σας παίξω και κάτι ολοκένουριο Μπαίνω λοιπόν και διαβάζω Πρόκειται για τον Διονύση Μαλαπέτσα Ο οποίος έχει ένα κείμενο σήμερα στην Κατιούσα Με τίτλο «Τι γυρεύεται με μιστοφόρους και πρετορίανού. Το ερώτημα είναι σαφές και ευθύ Το δανείζομαι ευλαβικά από τον Μάνο Ελευθερίου και το στρέφο σαν αιχμηρό δώρη απέναντι στο έμψυχο κληροδότημα μια γενιά γνήσεων λαϊκών αγωνιστών, κομμουνιστών και μελών του Κουκουέ. Είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει κανεί την καλή του διάθεση και την ψυχραιμία που απαιτείται όταν κοιτά στα μάτια τα εναπομείναντα εν ζωή γονίδια ανθρώπων που με τον πόη του, του βίου του, του αγώνε του, τι θυσίε του έγιναν σύμβολα, έγραψαν τα ονόματά του στα κατάστοιχα τη Ιστορία και ενέπνευσαν χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε νεότερου συνεχιστέ του έργου του. Δεν κατάφεραν όμως να εμπνεύσουν τα ίδια του τα παιδιά. Και αυτό διότι το λαϊκό αξίωμα που θέλει το μήλο να πέφτει κάτω από τη μιλιά δεν ισχύει. Και γιατί δεν αρκεί μόνο ένα βαρύ όνομα για να γίνει σύμβολο και να καταγραφεί στη συλλογική ιστορική μνήμη. Χρειάζεται κυρίω δράση, αγώνας, θυσία, πίστη σε ιδανικά και βέβαια το να μην έχει αυταπάτε, να μην είσαι έρμα του και να μην γίνει μέρο ή σε παιχνίδια. Και πολιτικέ με σκοπό να ξαναγραφτεί η ιστορία από την αρχή και από του νικητέ. Αφορμή για τη γραφή αυτού του άρθρου μπορεί να στάθηκε η πρόσφατη ανακοίνωση των υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου με πολύ σπουδή και πονηρία επέλεξε ο κύριος Τσίπρα, ωστόσο δεν είναι και η αιτία, καθώ δεν είναι η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και πολλοί άλλοι ακόμα διάσημοι απόγονοι απασχολούν τη δημοσιότητα αφήνοντα μια πικρή γεύση σε όσου έχουν μια στοιχειώδη πολιτική συνέπεια και ηθική. Ο λόγο βέβαια για τον κύριο Δημήτρη Πλουμίδη, γιο του Νίκου, για την κυρία Μερσίνη Λοζού, κόρη του Μάνου, τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, εγγονό του Πέτρου, εδώ πειθάμε φίλε μου, Διονύση, τον πατέρα, οι οποίοι συμπορεύονται με το ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη των εκλογών, και βέβαια για τους αδερφούς Λαμπράκη, γιο, γιο του αδερφού Λαμπράκη, γη του Γρηγόρι, τον Νίκο Μπελογιάννη, γη του Νίκου και τη Έλλη Παπά, και κάθε άλλον ανώνυμο ή επώνυμο γιο και κόρη που συμπληρώνει αυτή τη λίστα, καπηλευόμενο ένα όνομα και ένα μύθο που άλλο έχτισε και άλλο προθυμοποιήθηκε να σπηλώσει. Είτε λόγω πολιτική αδιαφορία στο καλό σενάριο, είτε λόγω οπορτουνισμού και τυχοδιοκτησμού στο κακό και συνηθέστερο σενάριο. Η άγνοια δεν πρέπει να λογίζεται ω επιχείρημα, διότι κανεί στην εποχή τη πληροφορία και 70 χρόνια μετά τα εμφύλια πάθη, δεν μπορεί να ισχυριστεί πω δεν γνώριζε τι έκανε όταν συμπορευόταν με το ΣΥΡΙΖΑ, με του ΣΑΝΕΛ, το, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι κλπ ή όταν έμενε απαθής και προκλητικά πολίτικος, επικαλούμενος μια άγνοια στα όρια της αγνής αφέλειας. Και κανείς δεν μπορεί πλέον ύστερα από πέντε χρόνια η οταν εμενε απαθης και προκλητικα πολιτικος επικαλουμενος μια αγνοια στα ορια της αγνης αφέλιας. και κανεις δεν μπορει πλεον υστερα απο πεντε χρονια κυβερνηση ΣΥΡΙΖΑ να ισχυριστεί πως δεν ήξερε ποιος είναι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν αποφάσιζε να συνεργαστεί μαζί του. Κανένα σε χωνσάστα φρένα, δεν μπορεί να ισχυριστεί πω πίστεψε τη μεγάλοστομία του Πρωθυπουργού, όταν δήλωνε πότε κομμιστή, πότε σοσιαλιστή, πότε ριζοσπάστη, πότε επαναστάτη. Κανεί μη υπόφερον από αμνησία δεν μπορεί να ξέχασε πω η αριστήρη κυβέρνηση τσίπρα επέβαλε μνημόνια και αντιλακού νόμου, ακύρωσε στην πράξη δημοψηφίσματα, συνεργάστηκε αγαστά με τον Αμερικανικό Ευρωπαϊκό και κάθε πηγή εμπειριαλισμό, μόλυνε τα ιερά εδάφη του κοπευτηρίου και της και ιδέες, πρόσωπα, και σύμβολα. Η συνέχεια, για όποιον ενδιαφέρεται, στην κατιούσα.gr γιατί υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούν όπως ρωτάς εσύ αγαπητή Στέλλα να αποκτήσουν το κύριο της υπογραφής που είχαν παλιά οι υπογραφές στον έντυπο τύπο δηλαδή σε αυτό που σήμερα διευκολύνει εκτός των άλλων και τα τρολ και τα fake news και αν υπάρχουν διαμαντάκια χάνονται στη Λέλαπα του Διαδικτύου και πριν περάσω να αφιερώσω ένα τραγούδι στον, στη Στέλλα και στον Διονύση τον α, Μαλαπέτσα ε, να σας πω ότι ε, υπάρχει κάποιος ο οποίος μου απαντά, ο Δημήτρης το είδε το βίντεο, με τα παιδιά εγώ θα έλεγα ότι αν θέλει να το δει κάποιος να το δει Όπω έλεγε και ο Μακαρίτσο Μπεχράκη, αυτό που με έκανε με τι φωτογραφίε του ήταν να μα δείχνει τη φρίκη του πολέμου στο σαλόνι μα στα μούτρα μα. Οι άρρωστοι, ναι, μπορεί να το ηρεοποιήσουν, να το ωρεοποιήσουν, ίσω και να το μιμηθούν. Αλλά οι άλλοι θα αναγουλιάσουν όπω έκανα εγώ και όταν το είδα. Γιατί μοιάζει τόσο πολύ με βίντεο παιχνίδι, αμερικάνικη ταινία, αλλά συνάμα είναι τόσο ρεαλιστικό που δεν μπορεί να μην καταλάβει την παρανία του τύπου. Αχ, Δημήτρη μου. Αχ, Δημήτρη μου. Ε, όσο πιο πολύ κοιτά στην άβυσο τόσο ευκολότερο είναι να παρασυρθείς και να πέσεις μέσα. Για να σας αποζημιώσω λοιπόν, αγαπητή Στέλλα αγαπητέ Δημήτρη και κυρίως αγαπητέ Διονύση και για την Κατιούσα σας έχω ένα εξαιρετικό τραγουδί, εξαιρετικό, καινούριο, υπέροχο ε, η Νάνση το βρήκε και μας το φέρνει εδώ σήμερα η μουσική είναι του Σπύρου Παρασκευάκου η στίχη εξαιρετική του, του Κώστα Τζάνου στο τραγούδι η Βικτώρια Νταγκούλη από το άλμπουμ της με τίτλο νικητέ του πουθενά» «Χαρτζηλίκη, 2019» Για να μην ζείτε μόνο με ψίχουλα Μολύβι παίρνω και χαρτί Τα λάθη μου να συγκρατεί Βαριές πουβέντες και φτηνές δικαιολογίε. Εκ να γυρνάς από καρδιάς να με ξεχνάς Μεγάλα εγκλήματα, μικρές απολογίες Σκεπάζω τους καθρέφτες μου Φυγάδευσα τους κλέφτες μου Μιλιά δεν έβγαλα κι ας δάγκωναν ηλίκη Εγώ λιγότερος κι εσύ με τη ζωή μου την τσέπη Σαξένο ξένο χαρτζιλίκι σκεπάζω του καθρέφτε μου. Φυγάδευσα του κλέφτε μου. Μιλιά δεν έβγαλα κι δαγόνα δαγκονάν ηλικία. Εγώ λιγότερο σκέψη με τη ζωή μου. Τι μισή στην τσέπη, σαξένο. Λοιπόν και χαρτί, Με άδεια χέρια σε γιορτή, σκηφτό Αυτά που προσπερνάμε, κοιτάζω κάτω μήπω δω πώ ξεκινήσαμε από πως Πώ γνωριστήκαμε, και αγνώριστη γυρνά. Σκεπάζω του καθρέφτε μου, φυγάδευσα του κλέφτε μου, μιλιά δεν έβγαλα κι α δακονάν Εγώ λιγότερο σκεψή με τη ζωή μου, τι στην τσέπη, α τσαλά σαν ξένο χαρτζιλική. Σκεπάζω του καθρέφτες μου, φυγάδευσα του κλέφτε μου, μιλιά δεν έβγαλα κι ας δάκω να ανηλικεί έχω λιγότερος κι εσύ με τη ζωή μου τιμήσεις στη Τσεμπιάτσα αλλά σαν ξένο μου φυγάδευσα τους κλέφτες μου μιλιά δεν έβγαλα κι ας τα αγκώναν ηλικία. Εγώ λιγότερος κι εσύ με τη ζωή μου τι πισί στη τσέπη τσάλα, σαν ξένο Είμαστε λοιπόν εδώ είναι ο LFM σε 97,8 στην Αθήνα στο 107,1 στη Θεσσαλονίκη για να κανεί το μικρόφωνο να τη κανένα στη μουσική. Τη δεύτερη ώρα έχω εδώ την φίλη μου τη Μαρία την Ψάλτη, που βαστάει στα χέρια τη τον ήχο και φτάνουν όλα όσα λέμε και όλα όσα στα δικά σα τα λοιπόν, αυτά γιατί μετά πρέπει να Hi όλ. Το 2010 η Airbus εισήγαγε μια νέα σειρά αεροσκαφών ονόμαντη Α320 νέο με σκοπό να βελτιωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού, ο τότε CEO της Boeing απάντησε «Ε τώρα θα πρέπει και εμείς να φτιάξουμε καινούργια αεροσκάφη». Το προϊόν αυτής της απόφασης ήταν το συζητημένο Boeing 737 Max, αυτό που έχει καθιλωθεί παντού. Τώρα, λέω εγώ. Να συμπληρώσω ότι στα πλαίσια του ίδιου ανταγωνισμού και τη μάχη ποιο θα είναι ο ανώτερο, ο μακελάρη τη Νέα Ζηλανδία ίσω να μην είναι και τόσο μακριά από τη Σβάστικα. Καθότι φέρεται να είχε σύντομη επικοινωνία με τον Μπρέιβικ τη Νορβηγία. Αλήθεια είναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εκεί ο ποινικό κώδικα ε, δεν επιτρέπει να του στερηθεί και η επικοινωνία με ίντερνετ. Ε, διότι οι ποινέ εκεί είναι πολύ διαφορετικέ από αυτέ που φαντάζεστε. Ε, και απίστευτα επί διότι η Νορβηγία λέει δεν είχε να αντιμετωπίσει τύπου σαν τον Μπρέιβικ. Και βέβαια σε αυτό το έδαφος και το πεδίο α, τα κατάφερε να σκοτώσει 77 ανθρώπους, μονάχος του. Ο Ιωάννη ο Τσάκαλης, από το Brooklyn. History, repeat it he η Κύπρος απέκτησε ανεξαρτησία το 1960. Ο πρόεδρος Μακάριος συμμάχισε με την ομάδα μη συμμαχικών χωρών του ΟΗΕ. Η διέρευση της Κύπρου ήρθε φυσιολογικά το 74. Φαντάζομαι ότι φαντάζεστε και μόνοι σας τα εισαγωγικά. Η σημερινή πολιτική ηγέτες της Ελλάδα φιλική με τις χώρες του τρίτου κόσμου με τρομάζουν. Η ιστορία θα επαναληφθεί νωρίτερα από ό,τι νομίζει οποιοδήποτε ελπίζω να κάνω λάθο. Σημερίζεσαι τις σκέψεις μας και μας ευχαριστείς που σας φιλοξενούμε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την ευγένεια στη διατύπωση των μηνυμάτων. Ακόμα και όταν διαβάζω ολόκληρα γιατί στο τέλος έχουν και αυτήν την ευγένεια που άμα την επαναλάβεις πολλές φορές στο ραδιόφωνο θα είναι σαν να τα γένια μα που δεν έχουμε κιόλα. Καλησπέρα σα από το νησί, ο φίλο Ωνιόνιο Σομπακάλη. Υποψήφιοι με ανεξάρτητη παντιέρα φυτρώνου σαν τα μανιτάρια. Στην πάτρα τρώνε τι άρκε του με τον Δήμαρχο. Στο μόνο που μένω είναι στι παρεμβάσει του πάμε στα ανώθα συνέδρια των εργοδοτών τη ΓΕΣΕΕ. Νιόνιο Σομπακάλη, και θα στείλει και μπακαλιάρο. Λέει μπακαλιάρο κορδαλιά για την 25η Μαρτίου, φαντάζομαι. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πρέπει να τον δώσει πουθενά αλλού που έχουν και περισσότερη ανάγκη, αλλά. Αυτό κάνεις, αυτό είναι έθιμο Και άμα το χαλάσεις Θα χαλάσουμε και τη σχέση μας Στον αέρα κάθε παραμονές 25η Μαρτίου, εθνικό φαγητό Λοιπόν, νιόνιο μου φαντάζομαι Ότι κατάλαβες την πλάκα που σου κάνω ε, Μια και μου κάνεις και εσύ με τον μπακαλιάρο Λιάνα, δεν λέει κανείς, γράφει ο Γρηγόρης, για τον αριθμό θέσεων στην παραπαιδεία. Κανείς δεν φτιάχνει το Λίκιο γιατί θα χαθούν τόσες θέσεις εργασίας στην παραπαιδεία. Να σου πω ότι έχει άδικο, δεν μπορώ να σου το πω, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η πολιτική της αναπαραγωγής του αστικοκαπιταλιστικού μοντέλου της παιδείας που θέλει τα μυαλά υπό έλεγχο, τα μεροκάματα υπό πίεση τη Χρυσή Αυγή και τους φασίστες γενικώς για εργαλείο καταπίεσης και ειδικά με συμβολικές πράξεις σε επίπεδο ε, αθώων ε, έτσι ώστε να πανικοβάλλονται οι πάντες και να ζητάνε όλο ένα και περισσότερο, όλο ένα και περισσότερο ασφάλεια και άρα και όλο ένα και περισσότερη καταπίεση χωρίς να ανεβαίνει το επίπεδο που λουμπενοποιεί τα κεφάλια και αφήνει του νέου βορρά σε ναρκοκουλτούρες, σε τούτο, σε εκείνο, σε τ' άλλο, και σε βίντεο παιχνίδια που δείχνουν πόσου μπορεί να σκοτώσει και με τι κίνητρο. Η βία την παράθεση των θρησκειών, μου γράφει φίλο, με την υπογραφή Άθεο, είναι κάτι σαν την ποδοσφαιρική βία μεταξύ οπαδών. Αν είσαι άθεος δεν σε αγγίζει. Α να σφαχτούν επιτέλου. Νομίζει ότι θα του αφήσω να σφαχτούν επιτέλου. Κάτι τέτοια λέγανε και κάποιοι άλλοι, και ήρθαν στην πόρτα του για να του φάξουν και μετά ψάχνανε βοήθεια από αυτού που μέχρι πρότεινο. Δεν διανοούνταν ότι μπορούν να φωνάξουν Θεέ μου, σώσε με, όντα άθεοι. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα. Είμαι ο Σχάνθη. Άκουσα πριν με αφορμή κάποιο μήνυμα ότι οι νέοι ψηφίζουν στα 17. Απόφαση τη κυβέρνηση είναι: Μέχρι να φτιαχτούν οι κατάλογοι, μένει να δούμε α, τι μορφή θα πάρει. Εμένα στο ΚΕΠ μου είπαν ότι ο γιο μου που κλείνει τα 18 τον προσεχή Ιούνιο δεν μπορεί να ψηφίσει το Μάη. Τι γίνεται, την αγάπη μου, τι γίνεται. Πήγαινε καιρότατο το ΚΕΠ. Διότι ξέρεις όλα τα πράγματα είναι πολύ ωραία όταν νομοθετούνται Στην εφαρμογή υπάσχουμε ε, Λοιπόν ε, ο Ποστόλης λέει μπράβο Λιάνα συνέχισε βάλει το τραγούδι για τον Πλουμίδη Παιδιά δεν έχω την άνεση εδώ και δεν θέλω να περνάω και να πατάω και πάνω στη δουλειά της νάνσης ε, ε, ε, αλλάζοντα την playlist βαστάω όμως τις επιθυμίες Και δεν είναι δυνατόν σε κάθε σχόλιο που κάνω Εγώ προσαρμόζω τα σχόλιά μου στη μουσική που έχει προδιαλεχτεί απλώς δουλεύουμε σε ένα ίδιο μήκο κύματο με την Άννα, οπότε Γιάννη μου από τον Πειραιά δεν μπορώ ε, μια και λέω λέει για νέους με ολοκληρωμένη προσωπικότητα και σου ήρθε εσένα στο μυαλό το Working Class Hero του Lennon, παρακαλώ παίξ το αλλά από Green Day που το έχουν απογειώσει να το κρατήσω Working Class Hero του λένων από τους Green Day και να το παίξω την άλλη εβδομάδα θα έχουμε σαραβήσει και τα γενέθλια μου οπότε θα έχω και κέφια πολλά και α, πάω στο κρίσιμο α, που είναι της σταματίας και επειδή αφορά στον κώδικα θα τα αφήσω στην πάντα και σε όλους όσους έστειλαν μήνυμα λέω να αφιερώσω α, από την καρδιά μου ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια που η Νάνση κάπου κάπου θυμάται και το ξαναβάζει γιατί α, έχει σημασία κάτω από τον τίτλο Ζωέ από μετάξυ που εύχομαι στον καθένα και στην καθεμιά» Γράφτηκαν 12 τραγούδια για τη Μέρη Έσπερ Εξαιρετική φωνή Μουσική είναι του Νότι Μαυρουδή Εξαιρετική Η στίχη του Τάσου Σάμαρτζη Απ' την καρδιά μου για όλους και όλες Αυτό το άθλιο αιματηρό Σαββατοκύριακο έτσι όπως έρχεται Σας σκέψει και σκοτεινιάζει Βάλς Το βάλς της ζωή. Μας και το θανατικό που πέσε Κάθε στιγμή, κάθε ψυχή είναι δεμένη με μία κλωστη και ο καιρός χαρταετός έρχεται πάει λουσμένο στο φως την ζαριά που κάποιοι ξέρουν και φέρνουν συχνά και σαλεγές το στυλ που λες είναι που μένει και σώζει το χτες. Παραμένο μονάχα για μα. Να βάλουμε όμω χρωστά και είναι γραμμένο μονάχα για μα. Τι ωραία τι ωραία κουβέντα! Λοιπόν, έχω αποφασίσει ότι θα χρωστώ εσά .E. ευγνωμοσύνη στου εκδοτικού οίκου, όλου του εκδοτικού οίκου που τιμάνε αυτή την εκπομπή και με τη σειρά τη μπορεί ε, να μα ξεστραβώνει όλου και να μα διασκεδάζει ενίοτε. Λοιπόν, πάμε τώρα για ξεστράβωμα, Να και λέγαμε και για την παιδεία. Και πριν ξεστραβωθούμε και περί τον ποινικό κώδικα, γιατί όλα τα κάλυψε μία μολότοφ και θέλει πρόσοχη, παιδιά και μελέτη και να ακούσετε καλά και να καταλάβετε τα αντιδραστικά κομμάτια μιας πολιτικής που στο ποινικό δίκαιο α, σημαίνει, είναι και ένα βαρόμετρο δημοκρατικής και πολιτισμικής προσέγγισης για τις κοινωνίες. Λοιπόν, μετά τα, τα φυσικά του Αριστοτέλη, άμα ξεκινήσουμε από εκεί και φτάσουμε στη διαλεκτική του διαφωτισμού, στον Χορχάιμερ και στον Αντόρνο, έχω 18 θεμελιώδη ιστορικά και φιλοσοφικά έργα. Το πρώτο βιβλίο, Η Πύλη των Φιλοσόφων του Ρόμπερτ Ζήμερ, αγαπήθηκε από το αναγνωστικό κοινό παγκοσμίω και προσέφερε ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο τη φιλοσοφία. Τώρα έχω το δεύτερο βιβλίο, που ανοίγει τι πύλε σε ακόμα 18 θεμελιώδη έργα τη ιστορία τη φιλοσοφία, από το Μετάτα Φυσικά του Αριστοτέλη, την Έρευνα για την Ανθρώπινη Νόηση του Χιούμ, Το Πνεύμα των Νόμων του Μοτεσκέ. Μέχρι τη διαλεκτική του διαφωτισμού του Χορχάγνερ και του Αντόρνου. Περιγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφτηκε το μείζον έργο των κλασσικών φιλοσόφων, παρουσιάζει τον πυρήνα κάθε κειμένο, δίνει σημαντικέ πληροφορίε για τη ζωή και τη σκέψη του συγγραφέα. Η προσέγγιση. Η γραφή του εκάστοτε φιλοσόφου διαβάζεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον και δεν απαιτεί από του αναγνώστε καμία προηγούμενη σχετική γνώση ή εξειδίκευση. Μπορεί όμω να γίνει αιτία να ανοίξουν μυαλά. Η νέα πύλη των φιλοσόφων. Ένα ταξίδι σοφία μέσα από 18 κλασικά έργα του Ρόμπερτ Τζίμερ. Από τι εκδόσει Διόπτρα έχω τρία βιβλία για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.200.8.200. όσο εμεί θα ακούμε διαφημίσει. <Κλέψανε>, μας... Λοιπόν, η φίλη μου η Σταματεία με ρωτάει: Ποια είναι η γνώμη σου για τι ριζοαλλαγέ στο μηνικό κώδικα και για του υποψήφιου το του ευρύ ψευδέλτιό του. Αυτό το δεύτερο το εξαντλήσαμε. Λοιπόν από το ρόδο, από ρόδο βγαίνει εγκάθη και από εγκάθη βγαίνει ρόδο και μου λες να φεθούμε στη θεϊκή μουσική της εκπομπής μας για να μην τα πάρουμε στο κρανίο ομαδικός. Λοιπόν εγώ δεν τα παίρνω στο κρανίο ειδικά όταν πρόκειται για δίκαιο στο νομοθετικό σώμα Νίκο εκεί με έχετε στείλει και κατά αυτήν την έννοια πρέπει και να μελετάω και να ψάχνω και εγώ και οι σύντροφοί μου και οι συνεργάτε μα όλοι και να το ψάχνουμε το πράγμα σε βάθο και να το αναλύουμε και κυρίω να μην μένουμε στι εντυπώσει. Έσκασε λοιπόν ξαφνικά στη μέση του τίποτα, με τέσσερα χρόνια τη δίκη τη Χρυσή Αυγή να τρέχει, με τα εξάρχεια και τα μολότοφ να βλέπει πυρκαγιέ, κάθε Σαββατοκύριακο. Σε ένα κλίμα τέτοιο, σκάει, αλλάζει ο ποινικό κώδικα. Ωραία, χαρούλε! Και τι ξέρετε για τον ποινικό κώδικα αυτή τη στιγμή, ότι είναι γραμμάτιο για τη Χρυσή Αυγή. Βγαίνει ο Μιχαλολιάκο Μαγκέ και φωνάζει και λέει: Εμεί δεν θα το ψηφίσουμε τον ποινικό κώδικα γιατί η Χρυσή Αυγή είναι αθώα εκ προτέρων. Έτσι, αυτά. Αυτό να τα. Μόνο τη μαγραφή σα σκέφτομαι και τα υπόλοιπα είναι οδοντόπαστε εκεί που κάθεται. Α πούμε τέσσερα χρόνια. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο. Α τα αφήσω τώρα εδώ. Διότι βγήκε και άλλο σήμερα και πήγε να κάνει ντου. Τζίλεψε το μακελάρι, φαίνεται εκεί κάτω. Πήγε να κάνει ντου την ώρα που ήρθε ο... Ο υπουργό εξωτερικών του Ζάγεφ για να βγει και η είδηση να το ξέρουμε τώρα. Μην και δεν κατέβηκε ποιο ψήφι στη Θεσσαλονίκη. Μακεδονία είναι μια και ελληνική μπροστά από το γραφείο του Βούτσι μαζί με άλλου 5-10. Αυτοί φοβούνται να κυκλοφορήσουν και μόνοι του ακόμα και στου διαδρόμου για να μάθουμε ότι το είπε και αγγλικά. Αν και δεν καταλάβει, δεν το έλεγε σλαβο-μακεδονικά. Αν πα και το καταλάβει, αφού πιστεύει ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα όπω τώρα να μην κάνουμε καστιδιαργία στον αέρα. Πάμε στην ουσία. Πάμε σε κάτι σοβαρό. Όπω είναι οι αλλαγέ του ποινικού κώδικα. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να, να μην αφήσετε τις εντυπωσει χωρίς να μπείτε. Είναι στη διαβούλευση, υπάρχουν πολλά άρθρα, πολλά τέτοια. Διαβάστε, διασταυρώστε πληροφορίε για να αρχίσετε να καταλαβαίνετε. Γιατί δεν είναι σε προοδευτική κατεύθυνση οι αλλαγέ. Ελάχιστα είναι τα θετικά του. Είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση. Και αυτό το καταλάβουμε στο παιτσί μας σιγά-σιγά. Ε, δεν θέλω να σταθώ στην ουσία του πράγματος ε, Από πλευρά θεωρητικής και νομικής, για να σας μπλέξω Μπορώ όμως να σας πω για παράδειγμα Τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν όταν ήταν αντιπολίτευση Και τι προτείνει τώρα Και από εκεί και μόνο, μόνοι σας θα αρκείστε να καταλάβετε Πώς έχει γίνει αυτή η προσαρμογή ε, Που να κάνει η τη 17ωρη διαπραγμάτευση και διάφορα άλλα τέτοια Και πώς το ψέμα έρχεται στην επιφάνεια πρακτικά Φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να καταργηθεί ο τρομονόμο. Η αλήθεια είναι το 187α, όπω λέμε στο ποινικό κώδικα. Και πραγματικά έπρεπε να καταργηθεί. Να αντικατασταθεί με μια άλλη διάταξη ο τρομονόμο, που να είναι σαφέστερη, ακριβέστερη και να μην τζουβαλιάζει του ανθρώπου στο επίπεδο τη τρομοκρατίας Παρά τα αυτά, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Όχι απλώ δεν υπάρχει. Όχι διατηρείται και δεν καταργείται που φώναζε να καταργηθεί, αλλά ενισχύεται με τον προτινόμενο κώδικα. Είχαμε αδακρύβρεχτε δηλώσει του Κοντονή, του πρώην Υπουργού και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι καταστατηγούνται τα δικαιώματα με βάση τι προβλέψει του 200 Α του κώδικα ποινική δικονομία. Γιατί αλλάζει και ο κώδικα ποινική δικονομία που μετράει πάρα πολύ. Είναι προθεσμίε, είναι τρόποι διαδικασία, είναι αποδεικτικά. Μη σα ζαλίζω τώρα. Γιατί για το DNA. Με αφορμή τη δική τη Σιριάνα, ένα απόσπασμα από αυτό σε μεταφερόμενο τούτο, τίνο το άλλο, έκλεισε την κοπέλα μέσα και έφυγε χρόνια, άδικα ευτυχώ. Που κάποια στιγμή λειτουργεί στη δικαιοσύνη με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ πίεση απ' έξω, με, με, με τον κόσμο α, αγανακτισμένο. Γιατί γίνεται και κατάχρηση στο DNA, έτσι. Φανταστείτε ότι αν παλιά μπορούσαν να σου στήσουν επαγίδα με κάτι άλλο, τώρα με το DNA. Α, δέκα ταινίε να έχετε δει και πέντε Σύριε Λαμερικάνικα. Καταλαβαίνετε πώ φυτέβεται DNA οπουδήποτε και βρίσκεστε φωνιάδε. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε δεχτή την πρόσφατα κατατεθειμένη τροπολογία του ΚΚΟΕ για την κατάργηση του ντρομονόμου και για την εκβάθον τροποποίηση του άρθρου του DNA. Τρίτο που πρέπει να ξέρετε, κατεβαίνει με τη διαδικασία των κωδίκων. Ξέρετε τι σημαίνει. Ότι όλη η συζήτηση θα γίνει στα διαδίκτυα, τα είχαμε δει διαβούλευση, από ειδικού, μη ειδικού, όλου μαζί αχταρμά, μέσα στη Βουλή. Ακόμα και αν προτείνει πράγμα, με τη διαδικασία των κωδίκων δεν αλλάζει. Επομένω δεν έχει κανένα νόημα. Θα προτείνουμε, θα λέμε, θα φωνάζουμε, αλλά με τη διαδικασία των κωδίκων πάει όλο μαζί πακέτο και η λες ναι ή δεν μπορείς να παρέμβεις και να αλλάξεις κάτι από εδώ και κάτι από εκεί, για να μην σας το παίζουν και πολλοί δημοκράτες, δηλαδή, από πλευράς διαδικασίας. Πάμε τώρα. Υπάρχει μια καινοτομία, θα παρουσιαστεί ω πρόοδο. Αχ, μανούλες μου, φυλαχτείτε, γιατί με αυτή την, τροπολο... την α, α, αλλαγή α, το, το και γίνεται σαν τηλεόραση το ελληνικό δίκαιο. Για παράδειγμα, η ποινική συνδιαλλαγή. Αυτά δεν σα τα πει κανένα, θα σα λένε μόνο για τα, τα Μολότοφ και τα τέτοια. Τι είναι η ποινική συνδιαλλαγή, Σε χώρε όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε, για να αλαφρύνονται οι φυλακέ, όπω συμβαίνει και εδώ τώρα, Για να αλαφρύνονται οι φυλακέ, όχι γιατί θέλουμε να πάμε την κοινωνία κάπου προοδευτικά, έχουμε το 90% των υποθέσεων των ποινικών να ολοκληρώνονται χωρί ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή χωρί να γίνεται δίκη. Τι σημαίνει αυτό, Λε εξορισμού ημένοχο. Και αφού λε εξορισμού ότι είσαι ένοχο, δηλαδή από την αρχή αρχή, πα και λες, είμαι ένοχο, δεν γίνεται κάποια διερεύνηση τη ενοχή και αρχίζει και παζαρεύει με βάση την αποδοχή τη ενοχή σου ελαφριδικέ περιπτώσει. Δηλαδή μπαίνει σε ένα παζάρι. Εδώ, με τον ισχύοντα μέχρι τώρα α, ποινικό κώδικα, εισάγεται σταδιακά σιγά σιγά αυτό το σύστημα. Πάμε στην ελαφριδική περίσταση για τη δήλωση ενοχή του κατηγορουμένου κατά το στάδιο τη προδικασία, δηλαδή πριν αρχίσουν όλα αυτά. Ε, έτσι θα προχωρήσει μια διαδικασία που θα παράσουμε σε παζάρι. Σκεφτείτε τώρα: Ποιοι παζαρεύουν, οι ισχυροί ή οι ανίσχυροι, Οι έχοντε ή μη έχοντε χρήματα για δικηγόρου, για δίκες, για τούτο, για μακροπρόθεσμα, α, Να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε μείωση των ορίων των επαπειλούμενων ποινών α, για την υπόδικη ηγεσία τη Χρυσή Αυγή. Θα μου πείτε μια δίκη, γιατί έτσι είπε και ο Υπουργό, Μια δίκη επειδή κρεμεί, δεν θα πάμε σε προοδευτικά πράγματα. Ναι, αλλά άμα μειώσει τις ποινές για τέτοιου είδους δίκες και υποθέσεις τα χαμουδήθεν γιατί το κάνεις ευνοϊκότερο παρότι έχει γίνει κατάχρηση στο επίπεδο της σύσταση εγκληματική οργάνωσης παλιά λέγαμε σύσταση και συμμορία, άλλα τέτοια πράγματα θα δείτε. Πάμε τώρα σε άλλα πράγματα Έχουμε αλλαγέ στο άρθρο 8 για παράδειγμα που είναι η εφαρμογή ελληνικών ποινικών νόμων και τιμωρία εγκλημάτων που τελέστηκαν στην Λ Είτε από ημεδαπούς είτε από αλλοδαπού. Το διατηρεί το ίσχυον άρθρο Δηλαδή η εφαρμογή των ελληνικών ποινικών νόμων Για δικήματα τρομοκρατία Το 187α Και σε περίπτωση που δεν διώκονται Οι αντίστοιχες πράξεις στην αλλοδαπή Δηλαδή έχουμε άρση του διπλού αξιοπίνου Σημαίνει ότι εδώ θα δικάζεσαι Για κάτι που δεν δικάζεται έξω που συνελήφθης Πώς σας φαίνεται αυτό Σας φαίνεται πολύ προοδευτικό Πάμε στην, ε, ε, ε, στις κλοπέ. Στι κλοπέ, για παράδειγμα, πάμε με την αξία των αντικειμένων που θα κλαπούν. Εκεί θα γίνει το σώσαι. Αν είναι πάνω από 120.000, θα είναι κακούργημα. Αν είναι κάτω από 120.000, δηλαδή, έχουμε μία τιμολόγηση τη ποινή. Προσέξτε τώρα, χωρί να λαμβάνονται υπόψη, γιατί βέβαια το ποινικό δίκαιο είναι γενικέ διατάξει, έτσι. Ε, να προχωρήσω σε άλλα πράγματα. Ε, έχουμε με προμείωση των ποινών για την προπαρασκευαστική πράξη εσιά τη Προδοσία. Λοιπόν, από 5 έω 20 έτη ήταν, από 5 έω 10 έτη γίνεται. Ο μοναδικό ίσω κατηγορούμενο με τέτοια κατηγορία αυτή τη στιγμή είναι ο Μπαρμπαρούση. Για να το ξέρετε κιόλα. Έχουμε στο 186 διατάραξη τη λειτουργία υπηρεσία. Όποιο εισέρχεται παράνομα σε χώρου δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσία τοπική αυτοδιοίκηση ή επιχείρηση κοινή ωφέλεια ή παραμένει στου χώρου αυτού και προκαλεί σοβαρή διακοπή. Η σοβαρή διάταξη τη ομαλή διεξαγωγή υπηρεσία τιμωρείται με φυλάκιση έω δύο έτη η χρηματική ποινή. Πείτε μου, ποιος, ποια κινητοποίηση εργαζομένων δεν θα σταματήσει με αφορμή αυτό. Δηλαδή, πα και κόβει, πούμε, ένα δημοτικό συμβούλιο, ε, γιατί έχουν πέσει οι σοβάδε στο κεφάλι του παιδιού σου για να μην πάμε σε άλλα πράγματα, ή γιατί διεκδική το ψωμί σου και ο υπουργό δεν έχετε να σε δει, ε, και θα δούμε τώρα. Λοιπόν, ε, ε, έχω να σα πω τόσα πολλά. Για να μην σα πάω συνεχόμενα έτσι, να σα πάω στο δίκαιο τη καρδιά. Μια και μιλάμε για ποινικό δίκαιο, εγώ να σα πάω στο δίκαιο τη καρδιά. Και μάλιστα έγινε και ένα εξαιρετικό βίντεο από τα πολύ ωραία και απέριτα και ατμοσφαιρικά. Α, το τραγουδάει Γεωργία Αγγέλου. Η μουσική είναι τη πηγή τη Λικούδη. Και οι στίχοι που μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ, όσο και η μουσική, τυχαίνουν να είναι τη αδερφή μου, τη Νάση Κανέλη και τη Ξένια τη Δικαίου. Το Δίκαιο της Καρδιάς με την Γεωργία Αγγέλου Από μένα για σας επιτοπινικό δικαίο Με ένα μαχαίρι αντίπαλό Βγήκε η καρδιά μια νύχτα Το δίκαιο της να βρει με τη φωνή σου αντίλαλω και πριν την καλή νύχτα την αφήσε νεκρή. Κι ούτε που πήρες είδηση πως είναι κι συνείδηση μια λειτουργία του νου. Εσύ κοιτούσες μάτια μου να πάρεις από τα μάτια μου τα στεριά του ράνου, Τα στεριά του ράνου, Πώ να παλέψω με μαχαιριά. Μόνο με μια καρδιά στα χέρια. Άνοξε πάλι νοσταλιγεία. Αγάπη ενόχη για γυα. να Σε σπάλινο αλγία, αγαπη και αγία, αγάπη ενο... γραφείο σου χαράματα δευτέρας στου δρόμου της στροφή. Θυμήθηκα τα αστεία σου και τα λέγα τη μέρας Με την επιστροφή μπήκε στο νου και λήγησα, όμω ποτέ δεν γύρισα. Σ' αυτή την ερημιά Ανοίξα τα παράθυρα Και πέταξα τα λάφυρα Δεν είμαι πια Αναψες πάλι νοσταλγία, αγάπη ενοχή γιαγιά. Πως να παλέψω με μαχαιριά, μόνο με μια καρδιά στα χέρια. Αναψες πάλι νοσταλγία, αγάπη και γιαγιά, Αυτοί... Έχω τόσο πολλά μηνύματα σήμερα που η εκπομπή πρέπει να είναι τριωρή. Να κλείσω λίγο τα του κώδικα γιατί είναι πάρα πολλά. Πιστέψτε με, θα ασχοληθούμε με πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, ένα από τα λάθη, τα μεγάλα, που μπορεί, πονηρά μάλλον, μπορεί να βρει κανένα, είναι ότι στη διατάραξη τη κοινή ειρήνη το 189, ενώ όλο ο κώδικα υποτίθεται ότι αλαφραίνει τι ποινέ, ακούστε πού τι επιβαρύνει. Προσθέτει ένα χρόνο, από τα δύο τα κάνει τρία. Ε, αν ε, όποιος διαταράσει την κοινή ειρήνη εμποδίζει αυθέρεται διαταράσει σοβαρά μια νόμιμη συλλογική εκδήλωση με σκοπό τη ματέωσή τη τιμολείται με φυλάκιση ως δύο έτη ε, η χρηματική ποινή είναι η νέα παράγραφος που μπαίνει και αυστηροποιεί την ποινή από τα δύο έτη θα πάει στα τρία ε, ε, γιατί? γιατί θέλει να ποινικοποιήσει ακόμα και μια, να ακόμα και μια ειρηνική διαδήλωση Πάω σε ένα από τα σοβαρότερα που είναι η ανθρωποκτονία για παράδειγμα με την ισχύουδησα διάταξη το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση είναι η σόβια κάθριξη Προσέξτε, με τον καινούριο νόμο μπορεί να επιβληθεί διαζευτικά και η ποινή κάθριξης 10-15 χρόνια που θα πάρει και περαιτέρω μείωση σε περίπτωση ελαφριτικών όπως είναι ο ψυχής κτλ Επομένως ο φόνος φτηνένει, γίνεται πιο εύκολο έτσι, για να είμαστε και σοβαροί. Να είμαστε και σοβαροί για να τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο α, διαφορετικά. Για το βιασμό δεν το συζητώ, είμαι έξαλλη όπως είναι και πάρα πολλοί κόσμος, διότι η ισχύουσα διατύπωση προβλέπει όποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίο και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει τον άλλον σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη κλπ. Αυτό αλλάζει και πάει στην εξή νέα διατύπωση. Όποιο με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωή ή σωματική ακεραιότητα εξαναγκάζει άλλον σε γενετήσια πράξη και η γενετήσια πράξη είναι η συνουσία ή η ίση βαρύτητα με αυτήν πράξη. Για να δούμε τώρα. Με τη νέα διατύπωση ε, ε, γίνονται ενστάσει, ρε παιδιά. Περιορίζεται το ζήτημα τη απειλή μόνο αν υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή και όχι για κάθε απειλή. Όπω είναι ευρύτερα διατυπωμένα στο ε, ισχύον άρθρο Επίση γίνεται και ένα ζήτημα Στη νέα διατύπωση του άρθρου δεν γίνεται λόγος εκτός από τον εξαναγκασμό σε συνουσία και στην ασέλγη πράξη Αναφέρεται θολά ότι η γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και η ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξη Ποιας είναι αυτές Είναι όλες οι ασέλγης πράξεις ή μόνο οι ασέλγης πράξεις που είναι στο επίπεδο της ίσης βαρύτητα. Και επειδή αυτά μπορεί να σα φαίνονται κινέζικα για κάποιου που δεν ξέρετε ποινικό, πω κάτι θα το καταλάβετε όλοι. Πρέπει κάποιο να μα εξηγήσει γιατί ξαφνικά σε εποχέ που είναι πανεύκολο και άθλιο και όλοι μα μιλάμε για το μεγάλο αδερφό, για του εκβιασμού, για το για εκείνο το άλλο, για τι υποκλοπέ, έχουμε η παραβίαση του απορρίτου τηλεφωνική επικοινωνία και προφορική συνομιλία, το 370α του ποινικού κώδικα, να μετατρέπεται από σε επιμέλημα. Δηλαδή. Ενώ έπαιρνε σαν το κάνει σε αυτό και έτσι αισθανόσταν και μια κάποια ανεξαρτησία με ανδερφάκι μου. Ποινί κάθεξή 5 ω 10 χρόνια, τώρα πάει από 10 μέρε μέχρι 5 χρόνια. Γιατί, Γιατί, για καλό σκεφτείτε το. Ποιο μπορεί και ποιο μπορεί να πληρώσει πρόστιμο μετά για τα πλημελίματα, να δούμε αν θα ισχύει και η έκτηση τη ποινή για μια σειρά από αυτά, έχω κι άλλα 500, να σα πω, θα σα ζαλίζω. Πρώτη μόνο να πάω σε μερικά δικά σα μηνύματα. Γιατί ε, γράφει ο Μιχάλης εδώ Καλησπέρα συντρόφισα Συμβολικό ποινικό δίκαιο λέγεται Και καμία εξουσία δεν πρόκειται να περτηθεί Από ένα τέτοιο νομικό όπλο Δικάζεται κάποιος όχι για αυτό που κάνει Αλλά αυτό, για αυτό που υποτίθεται τι είναι Εμπολής ισχύει, εμπολής όχι Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε διαφορετικά Λοιπόν ε, ε, Έχω Καλά. Ο Διονύσης έχει πάρει ταχυκαρδία επειδή αναφέραμε το κείμενό του, γιατί είναι πολύ σεμνός. Αυτό το κρατάω για μένα, ναι. δεν θα το διαβάσω στον αέρα. Ο Τίβερη μου γράφει, ευτυχώς έχω το δικαίωμα να ψηφίσω τους Ιταλούς υποψηφίους για την Ευρωβουλή, προκειμένου να είμαι υποχρεωμένος να βλέπω Αβραμόπουλο, Ποπατζηδημούλη, Κίρτσο και πάει λέγοντα. Λοιπόν... Εμ... Η Στέλλα δεν θέλει τίποτα εκτό από το να μα ακούει και εμεί να σε ακούμε α, παρότι μπορεί να είσαι και στα κάτω σου όπω και πολλοί από εμά ή στα πάνω μα όπω και πολλοί από εμά. Πότε στα πάνω, πότε στα κάτω, αυτή είναι η γοητεία τη ζωή. Ο Δήμο γράφει: Δεν μπορώ να ακούσω όλη την εκπομπή live. Σα ακούω στα κλεφτά. Αύριο θα σα απολαύσω με την ησυχία μου. Να είδε και πάνω και κάτω. Να είσαι καλά και μόνο που μα το λε, μα φτιάχνει το κέφι. Και εμένα και τις Νάνση και όλων των παιδιών εδώ και τη μαρία που την έχω εδώ στον ήχο. Λοιπόν, ε, πάμε, ε, ο Ευάγγελος μου γράφει ότι στα φορολογικά δικαστήρια πρέπει να πληρώσει το μισό καταλογιζόμενο φόρο προκαταβολικά γιατί είναι σε θέση το δικαστήριο να ακούσει τον κατηγορούμενο. Ναι, το ίδιο πράγμα τώρα θα γίνεται και στα ποινικά. Θα δηλώνει σέναχος και μετά θα ακούνε και θα αρχίζουν τώρα τα καθόμετα και χιλιάδια άλλα πράγματα. Ο Χρήστο ε, γράφει ότι ε, στέλνει φιλιά από το Εδιμβούργο, δεν είχε ακούσει, φαντάσου, δεν κατάφερε. φαντάσου πώς δουλεύεις. Σαν το σκυλί πρέπει να δουλεύεις εκεί πέρα, ε, για το φόνο αυτό σε τις λεγόμενες low-risk χώρες στη Νέα Ζηλανδία. Δεν υπάρχουν low-risk και high-risk χώρες πια, αυτό να το καταλάβετε. Υπάρχουν low-risk και high-risk πολιτικές. Το τραγικό λοιπόν αυτό φίλε μου, νομίζω ότι άκουσες ήδη πολλά πράγματα που σου είπα, Uh, Κάποιο που με έχει στείλει κάτι ονόματα και κάτι τέτοια και κάτι από πίσω μηχανές που έχει κρατήσει από μηχανέ, τι περιμένετε να κάνω εγώ το αστυνομικό τη γειτονιά σας δηλαδή ειλικρά σα το λέω ώρες ώρε με αφήνετε άναυδη uh, λοιπόν η Λιάνα η Λιάνα είναι συνωνόματη κατά κοινή διαπίστωση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηθεί σκόπιμα για να αυξήσει τα ήδη τεράστια κέρδη των τραπεζών, των εταιριών και των κάθε λογής ε, Βέβαια. Η ναι, ειρηνική συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων κρατών εθνών θα ήταν πιο έντιμη, πιο δημιουργική και πιο δημοκρατική. Α, ο Γιάννη το γράφει αυτό. Λοιπόν, Γιάννη, μου, ε, ναι, αλλά βάζει τα κράτη-έθνη και δεν βάζει του λαού. Ε, και τα κράτη-έθνη ξέρει ότι φτιάχνονται και γεννιούνται όπω γεννήθηκε το κράτο Κόσοβο και το κράτο Βορρία Μακεδονία. Και το κράτο κατά πώ του βολεύει. Γιατί αν σκεφτείτε αυτό, θα εμφανιζόταν ο κατακαιρματισμό τη Ιουγκοσλαβία. Το μέρες που είναι τώρα την, την παράλληλη εβδομάδα έχουμε την, έναρκη, την επέτειο των 20 χρόνων από την έναρξη των ομοβαρτισμών έτσι το 99 λοιπόν λέω σε όλους εσά και ειδικό στον τοχυκαρδεύοντα αγαπητό Διονύση να σας ε, ε, ε, ε, ε, χαρίσω την έκπληξη που έχει βρει η Νάνση σήμερα Σ και όχι τίποτε άλλο ειλικρά το λέω ε, ε, μου φτιάχνει το κέφι μόνο αν σας πω ότι η άδουσα εδώ είναι μια ροκού 90 χρόνων και Λοιπόν, είναι η Γιώτα Γιάννα, η περίφημη ροκ γιαγιά, σούπερ ροκ γιαγιά, η οποία ε, λέει και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι ο Λοχένο είναι ωραίο το τραγούδι. Και παίζει και φυσσαρμόνικα σε αυτό το τραγούδι. Η στίχη είναι πολύ ροκ, και νομίζω ότι άφησαν και άναυδο τον κύριο Μπαμπινιότι. Έτσι όπω είναι γραμμένο, δεν φαντάστηκε ποτέ ο Μπαμπινιότι, το όνομά του θα γίνει κομμάτι από στοίχο. Και ο στοίχο και έξυπνο και ωραίο. Και επειδή μιλήσαμε για παιδεία. Και μιλήσαμε και για τα αλκάδε που ενίοτε καταλήγουν και σε εγκλήματα. Ε, το αφιερώνω εξαιρετικά σε όλου όσοι συμβάλλουν στην εκπομπή με τα μηνύματά του και δεν εκτονώνονται όπω συμβαίνει πολλέ φορέ στα διαδίκτυα. Και αν την κρατάω με νύχια και με δόντια για αυτή την εκπομπή, από πλευρά κόπου, εννοώ κάθε Παρασκευή είναι γιατί παρηγοριέμαι ότι τα μαζικά μέσα επικοινωνία και μάλιστα τρυφεράδα όπω είναι το ραδιόφωνο δεν έχουν γίνει του σύρμου κατανάγκιν όλες τις ώρες σε όλους τους σταθμούς με όλους τους ακροατές και με όλους τους παρουσιαστές εκπομπών Λάβαρα και Ραβασάκια Από τη Super Rock 90 Plus Γιώτα Γιάννα σε στίχους εξαιρετικούς του Χρήστου Παπαδόπουλου και μουσική του Ζαχαρία Καρούνη μαζί με τη Γιώτα Γιάννα και η της Τ' αγαπώ λέει και γράφει το μεγάλο μικρό με σκισμένο φανελάκι και το χέρι βρωμικό μου αφήνει ραβασάκια τα κρατώ σαν λαβάρα. Μου η λαύρα του φωτίζει μάτια πέντα καθαρά Μου αρέξουν τα λάθη κύριε Παπλιώτη μου Στη σωστή ορθογραφία έφαγα την νιώτη μου, μου τα λάθη, κύριε Μπαμπινιώτη, μου στη σωστή ορθογραφία έφαγα τη Έχει μάθει μακριά μου όταν σε κλετίσετε. Λαϊκά παλιά να κουεί για να ανανοήσετε. Στον ορθό γράφωνηρό του είμαι ο κανόνας του. Τι άλλα είναι έργα του ακατανόμαστού. Μου αρέσει όλα κύριε παπενιότι μου. Στη σωστή ορθογραφία έφαγα την νιώτη μου. Μου στη σωστή ορθογραφία έφαγα τη λοιπόν στη πραγματικότητα η εκπομπή τελειώνει εδώ και λέω να τελειώσω εδώ και να παίξω στο μισό λεπτάκι που μου μένει το σήμα της εκπομπή. Όχι για κανέναν άλλο λόγο Γιατί ήταν πολύ ωραία έκπληξη Να ακούς τη -γιαγιά, την Την γιαγιά Τη γιώτα Γιάννα Να λέει μου αρέσουν τα λάθη κυρία Παμπινιώτη μου Στη σωστή ορθογραφία έφαγα την νιώτη μου Είναι ροκ ο στίχος από μόνος του δηλαδή Είναι ροκ ο στίχος ε, Εξαιρετικώς αφιερωμένο στο Παμπινιώτη ε, Και σε καθέναν που το αγαπάει Τη γλώσσα Και ε, Διονύση μου Σε καταλαβαίνω, να σε πιάνει ταχυκαρδία όταν είσαι πολύ σεμνός στο κατιούσα.gr εκτός από τον Διονύση γράφει και πολλοί άλλος υπέροχος κόσμος με υπέροχα κείμενα που μπορούν να σας σχεστραβώσουν σήμερα πάντως αν ανοίξετε το ημερολόγιο και μπείτε στην Κατιούσα θα καταλάβετε τι εστί μπλοκο και εκτέλεση από να ζει στην Καλογρέζα επειδή μόλις πω Καλογρέζα οι σήμερα πια και ειδικά οι νεότερες γενιές, το πάει στο γήπεδο. Μήπως πρέπει να πάει και κάπου αλλού. Μπείτε και διαβάστε το κείμενο του Μάνου Δούκου, Δούκα στο katiusia.gr Μπείτε, ψάξτε ωραίες μουσικές σαν και αυτές που ακούτε εδώ. Εμένα μου έχει μείνει η μισή playlist έξω σήμερα κάτι ο κώδικας, κάτι τα πολλά σας μηνύματα. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα από αυτά. Αν κάτι μου ξέφυγε, σας εύχομαι. καλό Σαββατοκυριακο. το Κυριακό. Λένε πω θα είναι ηλιόλουστο. Ίσως μας πείσει η Άνοιξη. Ότι μπορεί να έρχεται χωρίς μακελιό.